Οδυσσέα Έλυτη, ποίηματα. τη Ελλήνης της Μυτιλίνης, παλιά και Νέα Όδη. Τόσο μου ομορφή είναι στη δυστυχία, που ξέρω. Μόνο σε σένα θα το πω παλιά θαλασσινή σελήνη μου. Ήτανε στον νησί μου κάποτε Κι που αν δεν γελιέμαι, Πριν χιλιάδες χρόνους εισαπφόκρυφα, Σ' έφερε μες στον κήπο του παλιού σπιτιού μας, κρούοντας βότσαλα μες στο νερό να ακούσω πως σε λένε σε Λάνα και πως εσύ κρατείς επάνω μας και παίζεις στον καθρέφτη του ύπνου. Πώς ανάσκελα θυμάμαι βγαίνοντας ο Ιούλιος μέσα από τις μαγνώλιες του παραδείσου. σέβλεπα έβλεπα να κατεβαίνεις κήπου χαβούζα, και μιγάκια πάνω από τα σαπισμένα φύλλα μυριάδες φωσφόριζε. Πώς μετέωρα όλα. Και βαθείς ο θόρυβος της ρόδας με τη νύχτα. Οι φορές που μου έφερνε στην κουκουβάγια, Ως μέσα στη μοναχική μου κάμαρα, σηκώνοντα σκιές από τα έπιπλα, να με τρομάξεις. Όμως, τι θα πει νεκρός, δεν ήξερα. Τι θα πει καιρό, τι οπτασία, Τι το ασήμωμα της Παναγίας επάνω στα νερά, Τα μεγάλα ιερογλυφικά στην όψη σου, Η αγάπη, κι ο θάνατος, να πω, δεν ήξερα. Κι ήμουν τόσο θλιμμένος. μόνο που ήταν νύχτα, μόνο που έσταζαν τα φύλλα, μόνο που ανεξήγητα είχαμε στη μητέρα κατεβεί. Τις ηχό το βάθος, το άπατο, και το μαύρο κομμάτι που αποσπούσε από μέσα μου και έριγναμε στο πηγάδι, και το χώμα που έθριβε κάτω από το πέλμα μου, σαν παγώνι φουσκώνοντα το δεντρολίβανο. Μόνο που αδυμονούσαν, μόνο που πίεζαν το στήθος μου, ένιωθαν να βλύζουν δάκρυα. Μακριά στα σπίτια με την ασημένια στέγη, τα άλλα παιδιά τα ανέβαζε η φωνή, τα ανέβαζε η φωνή τους με τη φυσαρμόνικα. Μόνος εγώ, στα σκαλοπάτια, σαν διωγμένο έκλεγα και σε παρακαλούσα, πάρε με, πάρε με στην αγκαλιά σου και παρηγορήσέ με που γεννήθηκα. Όχι που ήμουν άτυχος, θέλω να πω, που τα χρόνια επάνω μου δεν έπιαναν σαν το νερό και τα λόγια μου μέσα στο φως πηδώντας μια ψάρια να φτάσουν λαχταρίζανε με τον άλλον ουρανό. Μα που πια κανείς, κανείς, να αναγνώσει δε γνώριζε παράδεισο. Παλιά θελασσινή σελήνη μου, μόνο σε σένα θα το πω, γιατί μου ομόρφυνε στη δυστυχία και ξέρω, το παλιό μου σπίτι ακόμη κατοικώ και στα ίδια τριξήματα τρομάζω και τις νύχτες πάλι βγαίνοντας ο Ιουλίος, τυλιγμένο στη μαύρη πρασινάδα σου παραμήλω. Έφυγαν, έφυγαν, ένας αέρας οι άνθρωποι, στους βαθύς κρυφούς κυπαρισσώνες, έναργο ανατρίχιασμα η συρτή που η νύχτα με τα φύλλα τραβάει όλο σπιθίσματα. Όμως, πού το χάρμα, πού η νέα ζωή, αλλά Μάρτι ήμουνα, όταν στα τρίτα ύψη, ένα-ένα ξυπνούσαν τα λιόφυτα του αέρος Κι ο μισός εμένα έξω από τον καιρό Την κιλάδα που μόκρυψε ο θάνατος Πάλι να αντικρίσω Τον σαπφύρινο γύρο μου ζωδιακό Έτσι μακριά στη γη Ροές της θάλασσας Και βασκανίες του καπνού των κήπων Αλλά τι κόπος ο ποιητής Με τα διανά του χείλη Όλο ένα πίσω από τη θλίψη του Το ανίποτο «Πάρε με, πάρε με στην αγκαλιά σου και παρηγόρησέ με που γεννήθηκα». Ότι τόσο ελαφρύ στα φρήγανα το πάτημα ήταν, τόσο μπλάβα τα λουλούδια, τόσο ιστάλα των ματιών, ωραία μετά που η ευτυχία χάθηκε, μακριά μες τα θαλασσινά χαράματα, το φιλί που εκράτησα όσο το αστέρι μου έσχιζε, την πλαγιά του Αυγούστου τόσο καθαρό, τόσο πικρή στη φούχτα μου η γαλήνη, τόσο οι άνθρωποι μαύροι και μικροί, με το πόδι εμπρός που ελαένα παν, παν κατευθείαν για τον Κοκίτο και τον πυρηφλεγέθοντα. Ο Φιλομάντης Άποψε βράδυ, Αυγούστου 8. Ναυαγισμένος στα ριχά των άστρων, Το παλιό μου σπίτι με τα μια μύθια. Και το χειμένο το κερί στο κομοδίνο επάνω, Πόρτες, παράθυρα ανοιχτά, Το παλιό μου σπίτι αδειάζοντας, Φορτίο της ερημιάς μέσα στη νύχτα. Σαστισμένε φωνές, Κι άλλες που ακόμη, τρέχοντας με στις φιλοσχές, Αστραφθούν σαν μυστικά περάσματα πηγολαμπίδας, Από βάθη ζωή με στο κρύο ασπράδι των ματιών, Εκεί που ακινητεί ο καιρός, Κι η σελήνη με ταλειωμένο μάγουλο, Απελπιστικά σημώνει το δικό μου. Ένα θρόισμα, σαν αποχαμένης, Που ξανάρχεται αγάπης σκοτεινό αρχινούν. Μη, κι στερα πάλι μη, μωρό μου, Τη σούμελε. μια μέρα θα το θυμηθείς. Παιδί παιδάκι με τα καστάνα μάλια, «Εγώ που σ' αγαπώ, πες πάντα, πάντα». Κι όπως μέσα στην απληστία του μαύρου που ανοίγεται στα δύο περιβολιού, σβιστό, απανθρακωμένο, πάει και καταποντίζεται όλο το έχει σου. Ανεβαίνει από τη ψυχή τα πόνερα ένα κύμα θολό που οι φυσαλίδες του είναι αλλά τόσα παλιά βασιλέματα. Παράθυρα τρεμάμενα στο φως του εσπερινού μια στιγμή που προσπέρασε στην ευτυχία, σαν τραγούδι, όπου κρύφθηκε μην πως το δεις, δακρυσμένο για σένα ένα κορίτσι. Όλα τις αγκαλιά στα ιερά και του όρκου. Τίποτα, τίποτα δεν πει χαμένο άποψε βράδυ, Αυγούστου 8. Μέσα από τη χλώρη του βυθού και πάλι, το ίδιο εκείνο ατέρμονο ανατρίχιασμα, μόνο θροή και συνθροή τα φύλλα, μόνο στην αραμαϊκή του απόκοσμου. Παιδί, παιδάκι, με τα καστανά μαλλιά, σου να χαθείς εδώ, για να σωθεί μακριά. Σου να χαθείς εδώ, για να σωθεί μακριά. Κι έξαφνα, σαν τα πριν και τα μετά ειδωμένα, βατές όλες οι θάλασσες με τα λουλούδια, μόνος, μόνο, όπως πάντα, όπως τότε, νέος, που προχωρούσα με καινή τη θέση στα δεξιά μου και ψηλά, Μ' ακολουθούσε ο Βέγα, τον ερώτονο μου, όλων ο πολιούχος. Ο Αγράμματος και η ωραία. Σύχνα, στην κίνηση του διλινού η ψυχή της έπαιρνε αντίκρυα από τα βουνά μια αναλαφράδα, Μόλο που η μέρα ήταν σκληρή και η αύριο άγνωστη. Όμως, όταν σκοτίνιαζε καλά, κι έβγαινε του παπά το χέρι πάνω από το κιπάκι των νεκρών. Εκείνη, μόνη της, όρθια, με τα λιγοστά της νύχτας κατοικίδια, το φύσιμα της δεντρολυβανιάς και την αθάλη του καπνού από τα καμίνια, στις θαλάσσεις την έμπαση αγρυπνούσε, αλλιώς ωραία. Λόγια μόλις των κυμάτων, ημισομαντεμένα σε ένα θρόισμα, κι άλλα που μοιάζουν των αποθαμένων, και αλαφιάζονται μέσα στα κυπαρίσια, σαν παράξενα ζώδια, τη μαγνητική δορη κεφαλή της άναβαν. Και μία καθαρότη απίστευτη άφηνε σε μέγα βάθος μέσα της το αληθινό τοπίο να φανεί, όπου σημάς τον ποταμό παλεύανε τον άγγελο οι μαύροι ανθρώποι, δείχνοντα με ποιον τρόπο γεννιέται η ομορφιά, η αυτό που εμείς αλλιώ το λέμε δάκρυ. Κι όσο βαστούσε ο λογισμός της, ένιωθες εξεχύλιζε την όψη που έλαμπε με την πίκρα στα μάτια και με τα πελώρια σαν παλιά σιεροδούλου ζυγωματικά, τεντωμένα στα κρότατα σημεία του μεγάλου κοινό και της Παρθένου. Μακριά απ' τη λιμική της πολιτείας ονειρεύτηκα στο πλαί της μια νερήμια όπου το δάκρυ να μην έχει νόημα. Και όπου το μόνο φω να είναι από την πυρά που κατατρώγει όλα μου τα υπάρχοντα. Όμως τον ώμο, οι δυο μαζί να αντέχουμε το βάρο από τα μελούμενα, ορκισμένοι στην άκραση γαλλιά και στη συμβασιλεία των άστρων. Σαν να μην κάτεχα ο αγράμματος πω είναι εκεί ακριβώ, μέσα στην άκραση γαλλιά που ακούγονται οι πιο αποτρόπεοι κρότη, και πω αφότου αβάσταχτη έγινε στου αντρό στα στέρνα η μοναξιά, σκόρπισε και έσπηρε Η αυτοψία. Λοιπόν, ευρέθηκε ο χρυσός της λιώριζας να έχει σταλάξει τα φύλλα της καρδιάς του. Και από τις τόσες φορές όπου ξαγρύπνησε, σημά στο κυροπήγιο, καρτερώντας τα χαράματα, μια πειράδα παράξενη του είχε αρπάξει τα σωθηκά. Λίγο πιο κάτω από το δέρμα, η ανωπή γραμμή του ορίζοντα, έντονα χρωματισμένη και άφθονα ίγνη γλαυκού μέσα στο αίμα. Οι φωνές των πουλιών, που είχε σώρες μεγάλης μοναξιάς αποστηθήσει, φαίνεται πως ξεχύθηκαν όλες μαζί, τόσο που δεν εστάθη βολετό να προχωρήσει σε μεγάλο βάθος το μαχαίρι. Μάλλον η πρόθεση άρκεσε για το κακό. Που τα αντίκρισε είναι φανερό στη στάση την τρομακτική του αθώου. Ανοιχτά, περήφανα τα μάτια του κι όλο το δάσος να σαλεύει ακόμη πάνω στον ακυλίδο των αφιβληστροίδη. Στον εγκέφαλο τίποτε. Πάρεξ μια ηχό ουρανού καταστραμένη. Και μονάχα στην κόγχη από το αριστερό του αυτή λίγη λεπτή ψηλούτσικιά μου καθώς μέσα στα όστρακα όπου σημαίνει ότι πολλές φορές είχε βαδίσει πλάι στη θάλασσα κατάμονος με το μαράζι του έρωτα και τη βοή του ανέμου όσο γι' αυτά τα ψύγματα φωτιάς πάνω στην ύβη δείχνουν ότι στα αλήθεια πήγαινε ώρες πολλές μπροστά κάθε φορά όπου έσμιγε γυναίκα θα έχουμε πρώιμους καρπούς εφέτος. Καταγωγή του τοπίου ή το τέλος του ελέους; <Καταγωγή> Μόνο μιας η σκιά της χελιδόνας θέρισε τα βλέμματα των νοσταλγών της. Μεσημέρι. Άδραξε μυτερό χαλίκι κι αργά με δεξιοσύνη, ο ήλιος, πάνω από τον νόμο της κόρης του ευθυδίκου, χάραξε τα πτερήγια των ζεφύρων. Το φως δουλεύοντας στη σάρκα μου, φάνηκε μια στιγμή στο στήθος το μενεξεδί αποτύπωμα, που η τύψη μ' και τρέχα σαν τρελός. Ύστερα, με στα πλάγια φύλλα, ο ύπνος μου αποστέχνωσε και μηνα μόνος, μόνος. Ζήλεψα τη σταλαγματιά. Που απαρατήρητη δόξαζε τα σκίνα, όμοια στο έκπαγλωμάτι που αξιώθηκε να δει το τέλος του ελέους. Η και ήμουν. Στην τραχύτη του βράχου, ανάραγου από την κορφή ω τα βάραθρα, γνώρισα τα πεισματικά σαγόνια του που σπάραζαν το κτίνο μέσα στον άλλον αιώνα. Κι άμο πέρα κατακαθισμένη από την εφροσύνη που μου δοκένει Κάποτε, σαν βλαστήμισαν οι ανθρώποι και άνοιγα τι οργές με βιάση να ξεδώσω μέσα της. Να ήταν αυτό που γύρευα, η αχνότητα. Το νερό αναστρέφοντας το ρέμα του, μπήκα στο νόημα τη μυρσίνη όπου φυγωδικούν οι ερωτευμένοι. Άκουσα ξανά το μετάξι που έψαβε τα τριχωτά μου στήθη ασθμένοντα. και η φωνή Χρυσέ μου νύχτα Μέσα στη ρεμάτια Που έκοβα το στερνό Πριμνήσιο των άστρων Και πρόσεχε να πάρει σχέδιο τα ηδόνη Τη λαχτάρες αλήθεια Και τη χλεβασμούς εδέησε να περάσω Με το λίγο του όρκου Στα δυο μάτια Και τα δάχτυλα έξω από τη φθορά Τέτοιες χρονιές Αν ναι, Θα ήταν που εργάζομουν Να γίνει τόσο τρυφερό Το απέραντο γαλάζιο είπα και στρέφοντας το πρόσωπο με στο φως ξανά το αντίκριζα να με ατενίζει δίχως έλεος και ήταν αυτό η αγνότητα όμορφη και από τον χρόνο το σκίας συλλογισμένη κάτω από τον σημαφόρο του ήλιου η κόρη του ευθυδικού δάκρυζε που με έβλεπε να περπατώ πάλι μέσα στον κόσμο αυτόν χωρίς θεούς αλλά βαρύς από ό,τι ζώντας αφαιρούσα του θανάτου. Μόνο μια η σκιά της Χελιδόνας θέρισε τα βλέμματα των νοσταλγών της. Μεσημέρι. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης